Πριν αρχίσουμε θα ξεκινήσουμε με μια πολύ θλιβερή είδηση Οι θλιβερές ειδήσει δεν είναι αν πέθανε κανείς οι θλιβερές ειδήσει είναι μήπως πέθανε η ψυχή κάποιου. Το να πεθάνει το κορμί είναι αυτονόητο, είναι φυσικό. Ακόμα και στις περιπτώσεις που πεθαίνει κάποιος σε νεαρή ηλικία ακόμα και εκεί φυσιολογικό είναι ο Κύριος κανονίζει τη ζωή και το θάνατο. Όμως όταν πεθαίνει η ψυχή εκεί το κανονίζουμε εμείς. Ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από μας. Προχτές το Αγίου Ανδρέου Δεν πανηγυρίζει μόνο η Πάτρα. Ο Άγιος Ανδρέας πριν ιδρύσει την Εκκλησία των Πατρών είχε ιδρύσει την Εκκλησία του Βυζαντίου και συνεπώς πανηγυρίζει και η Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο. Προχτές λοιπόν Άνοιξα την τηλεόραση, μου πήρε κάποιος φίλος ιερέας, μου λέει άνοιξε το τάδε κανάλι, να δεις. Άνοιξα το συγκεκριμένο κανάλι και λειτουργούσε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στην εκκλησία υπήρχε μια ομάδα καθολικών καρδιναλίων. Ο Πατριάρχης αδελφοί μου έχει πεθάνει ψυχικά και κρίμα, κρίμα σε αυτούς που τον καλούν και πάει στις Μητροπόλεις και γίνεται λεκτός με πανηγύρια και με παρελάσεις και δεν ξέρω τι άλλα που φτιάχνουμε. Ο Πατριάρχης είναι πεθαμένος. Τι είδα, έκανε ομιλία, ενώ θα περίμενε κανείς η ομιλία του να είναι διδακτική προς τον κοσμάκι που είχε πάει εκεί να προσευχηθεί, η ομιλία του δυστυχώ ήταν εγκόμια προ το χειρότερο εχθρό της Ορθοδοξίας που είναι η παπική ο άγιο Κοσμάς ο εντολός λέει ότι ο Πάπας είναι Αντίχριστος ο Πατριάρχης μας Έλεγε προτείνω ότι είναι αδελφή εκκλησία. Επαναλαμβάνω, έχει πεθάνει ψυχικά ο πατριάρχης. Δυστυχώς για αυτό που σας λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο πατριάρχης είναι πεθαμένος. Κανονικά πρέπει να καθερεθεί με βάση τους Ιερούς Κανόνες οι οποίοι όμως κανόνες είναι ποδοπατημένοι πλέον, κανεί δεν του υπολογίζει. Όλοι το περιτριγυρίζουν, όλοι τον κολακεύουν και κανείς δεν έχει τολμήσει παρά μόνο ένας καλόγερος επάνω στο να του πει την αλήθεια. Κανονικά πρέπει να καθαιρεθεί. Γιατί πρέπει να καθαιρεθεί. Γιατί υπάρχει ιερός κανόνας της Εκκλησίας που απαγορεύει να συμπροσευχόμαστε με ερετικούς. Απαγορεύει στους ιερείς να συλλειτουργούν με ερετικούς. Και ο Πάπας και το πρώτο έκανε και σχεδόν έκανε και το δεύτερο, ο πατριάρχη συγγνώμη. Τα λόγια τα οποία είπε ήταν απαράδεκτα. Αυτούς που θα έπρεπε να τους καταργιόμαστε γιατί έτσι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Δωρός, τον Πάπα λέει να τον καταράστα Αυτούς λοιπόν που θα έπρεπε ο Πατριάρχης να τους καταργέται, αυτούς τους εγκομίαζε και τους επενούσε και τους ευλογούσε και τους αγκαλιάζει και τους ασπάζεται απολύτως προκλητικά μέσα στον Ναό του Θεού πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι φοβερά και απαράδεκτα. Είπα προχτές και θα σας το πω και εσά ότι ακόμα και ο πατέρας μου να πέφαινε εκείνη την ημέρα δεν θα στενοχωριόμουνα τόσο πολύ όσο στενοχωρήθηκα με αυτά που είδαν τα μάτια μου στην τηλεόραση. Και λέω τη λέξη πατέρας μου γιατί όντως δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να του αγαπώ που το πολύ εδώ στον κόσμο. Και ο πατέρας μου να πέθαινε, το επαναλαμβάνω, τόσο πολύ δεν θα στενοχωριόμουν όσο στενοχωρέθηκα με τις εικόνες αυτές που είδα. Εκείνο που εύχομαι είναι ότι δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι αξιοθρύνητος αξιολείπειτος δεν ξέρω για ποια αμαρτήματά μας ο Θεός επέτρεψε να είναι Αυτός επάνω στο τιμόνι της Εκκλησίας βεβαίως στην Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό γιατί την Εκκλησία την έχει δομήσει ο ίδιος ο Κύριος και Αυτός την προστατεύει το κακό όμως θα είναι για τον εαυτόν του φοβερό και μόνο ο Κύριος ξέρει πώς θα πληρώσει αυτές τις φοβερές κινήσεις που κάνει ενάντια στην Ορθοδοξία. Βεβαίως να ευχόμαστε να τον ελεήσει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι έχει πέσει σε μία μεγάλη παγίδα είναι στην παγίδα της αιρέσεως και κανονικά γι' αυτόν η Αγία Γραφή μας λέει να μην προσευχόμαστε είναι ανάξιος να προσεύχονται οι χριστιανοί γι' αυτόν εν πάση περιπτώσει όμως Ας λέμε καθημερινά ένα κυριολέησον, μήπως επιτέλους κάποτε συναισθανθεί αυτά τα οποία κάνει και γυρίσει εν μετανία στην αλήθεια και στο Ευαγγέλιο. Γιατί είναι εκτός Εκκλησίας, εκτός Ευαγγελίου, εκτός Αρθοτοξίας. Αυτά όσον αφορά την πρώτη είδηση που όπως σας είπα ήταν άκρος θλιβερή εκτός και δεν το καταλαβαίνετε, εκτός και δεν το συναισθάνεστε γιατί δεν σας είδα να ταραχτείτε και πολύ. Αυτές είναι οι θλιβερές ειδήσει. Στην σε σε επαναλαμβάνω δεν είναι να πέθανε κανείς, θα πεθάνουμε όλοι κάποια στιγμή. Και ειδικά όταν πεθαίνει κάποιος και έχουμε τη βεβαιότητα ότι πάει στο Παράδεισο, για εκείνον δεν χρειάζεται να στενοπολιέσει. Εδώ όμως πέθανε μια ψυχή. Και εδώ ακριβώς χρειάζονται δάκρυα να ελεύσει ο Θεός και να μας φυλάξει γιατί ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτά βλέπουν και γι αυτό μας παρουσιάζονται πολλές φορές με απαιτήσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Ισοπαίδωμα τα έχουμε κάνει, ισοπαίδωμα και θα σας πω και κάτι ακόμα. σας το λέω υπεύθυνα από τη θέση αυτή που βρίσκομαι. Κανένα άλλον να μην εμπιστεύεστε πλην από εμένα εδώ στο κύριο Να έχετε την βεβαιότητα ότι αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Άκουσες κάτι στο σταθμό, γιατί βάζουν εις τη και στο σταθμό μερικά λάθη. Άκουσες κάτι στο σταθμό της εκκλησία, Αν από μένα έχεις ακούσει το αντίθετο, μείνε σε εκείνο που σου είπα εγώ. Μην εμπιστευτείς. Είμαστε σε καιρού ψεύδους σε κερούς απάτης δυστυχώς και οι παπάδες και οι δεσποτάδε και οι πατριαρχάδες μας γιονίσαν ψέματα με πλέον από δάχτους Μείνετε σε αυτά που ακούτε εδώ και μην εμπιστεύεστε τα ένα άλλο Τολμώ να πω εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος. Τολμώ. Ότι και αν άγγελος από τον ουρανό κατεβεί να σας πει αλλιώτικα πράγματα να τον καταραστείτε γιατί θα είναι διάβολος, δεν θα είναι άγγελος. Προσέξτε τα αυτά που σας λέω. Χρέο μου είναι να σας τα λέω και γι' αυτό τα λέω και θέλετε να σα πείτε κάτι άλλο, γι' αυτό μου πήρα και το μικρόφωνο. Αυτό σα λέω. Εσεί οφείλετε να τα καταρτήσετε τα νέα παιδιά. Δικά σα παιδιά ήρθατε. Εσεί έχετε επιρροή επάνω του. Εσεί θα τα λέτε. Ακούνε Άρα ίσως δεν υπακούνε Ακούνε Και σιγά σιγά όταν θα μεγαλώνει η ηλικία του, Αυτά έχουν πει στην καρδιά τους Και ο Κύριος Θα τους τα παρουσιάσει κάποια στιγμή μπροστά του Και θα καταλάβουν Εσύ μη σταματά να λες Και επειδή είναι λόγια Θεού αυτά που λες και πρέπει να είναι Λόγια Θεού αυτά τα οποία θα λες θα ξέρεις ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που δεν πεθέει. και στην καρδιά τους θα ζει αυτή η κουβέντα που του είπε και κάποια στιγμή θα ζωντανεύσει ακόμα περισσότερο και θέλετε. να σας πω κάτι Ξέρετε οι άνθρωποι έχουν έρθει στην εξομολόγηση με πραγματική μετάγεια και ξέρετε τι μου είπαν ότι όταν ήμουν νέος έβριζαν τον πατέρα μου έβριζαν τη μάνα μου τους κοπάναγα αλλά τώρα τα σκέφτομαι Θεός χωρέστη μάνα μου που μου λέγε Θυμήθηκε την κουβέντα της. Μου είπε Μου είπε Αυτά τα λόγια που λέει με φέραν εδώ εμένα. Τα λόγια της μάνας μα. Και τσίπτυσε η κουβέντα αυτή μέσα τους. Πότε στα 50 τους χρόνια. Πέστε τις κουβέντες που ακούτε να τις λέτε. Και ας ευρίζουν τα παιδιά και ας εγκομπαγήσουν ακόμα. Εσύ πέσε την κουβέρνηση. Και, Και τώρα συνεχίζουμε με την επανάληψη των όσων είπαμε την προηγούμενη τετάρτη. Μιλήσαμε, θυμάστε, για τους λογισμούς Και είδαμε ότι αμάρτημα δεν είναι μόνο η πράξη κακή ούτε μόνο ο λόγος ο κακός αμάρτημα είναι και ο λογισμός ο κακός εκείνος ο λογισμός τον οποίον κρατάς μέσα στο κεφάλι σου τον καλλιεργείς σου αρέσει και πολλές φορές τον κάνεις και επιθυμία σου, τον βάζει δηλαδή μέσα στην καρδιά σου. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτοί οι λογισμοί είναι σαν να έκανες την αμαρτία. Και σας έδειξα επίσης και κάτι ακόμα. Πρόσεξε γιατί το λογισμό σου τον γνωρίζει ο Κύριος. Μπορεί ο άντρας σου να μην, γνω... να μην κατάλαβε τι σκέψεις, Μπορεί η γυναίκα σου εσένα μπορεί να μην κατάλαβε τι σκέφτεσαι. Μπορεί να μήχεψες βαδίζοντας τον δρόμο και βάζοντας κακή επιθυμία για κάποια κοπέλα που πέρασε και η γυναίκα σου να μην έχει πάρει χαμπάρια. Για τον Θεό όμως δεν ξέρει τι εμπήκε στο μυαλό σου για τον Θεό ήδη είσαι μιχός. για τον Θεό ήδη αμάρτησες. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Και θυμάστε σα είπα και παράδειγμα στη θεραπεία του παραγή εκεί που ο Κύριος κατάλαβε τον κακό λογισμό που έβαλαν οι γραμματείς και οι φαρισέοι και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα έχουμε μίλια όσα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που δείχνουν ακριβώς ότι ο Κύριος είναι ο τα κοντακρύφια της καρδίας του κάθε ανθρώπου. Είδες τι λέει. Γνωρίζει τα κρύφια. Εκείνα δηλαδή εκείνες τις λογισμούς, τις επιθυμίες που βάζεις και τις οποίες μόνο η καρδιά σου τι ξέρει. Δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Γι' αυτό πρόσεξε και θες να σου πω και ένα τρίτο από, την, από το λογισμό ξεκινάει η αμαρτία η αμαρτία που έκανες οποιαδήποτε αμαρτία είτε έβρισες, είτε πλαστήμησες είτε εσχρολόγησες είτε έκανες μια άλλη αμαρτία οποιαδήποτε επέρασε πρώτα από εδώ ε, πέρασε από εδώ, από το μυαλό σου, κατέβηκε στην καρδιά σου, την επιθύμησες αυτή την αμαρτία και πήγες στη συνέχεια και την έκανας. Όταν πάει δεν το έχεις σκεφτεί πριν. Το σκεφτείες. Όταν που δεν μου το λένε πολλές φορές στην εξομολόγηση, σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι κάνω αμαρτία, αλλά τι να κάνω. Άρα, ήταν εδώ, το καλλιέργησε, σου άρεσε, το επιθύμησες και στη συνέχεια το έκανες πράξης. Αυτά είπαμε εν συντομία, την περασμένη τετάρτη. Και θα προχωρήσουμε σήμερα στους επόμενους δύο στίχους. Είναι ο μισός. Είχαμε εξηγήσει προχτές το 26 και 27. Σήμερα πάμε στο μισό ακόμα του 27. Είναι ο 27α και στον 28. Να δούμε τι μας λέει εδώ ο Κύριος, γιατί βλέπετε πόσα πράγματα μαθαίνουμε, στα οποία ποτέ κάποια στιγμή δεν είχαμε δώσει σημασία και όπως εσείς οι ίδιοι πάλι ομολογείτε στην εξομολόγηση, παππούλι μου λέτε ήρθες και μας ξεστράβωσες, μα άνοιξες τα μάτια. Δεν σας τα εγώ τα μάτια, ο Κύριος μας τα τα μάτια. Και τα δικά σας και τα δικά μου. Να έχετε όμως σας είπα και πάλι τη βεβαιότητα ότι ό,τι σας λέω είναι ακρίβεια και είναι αλήθεια. Και τα λόγια μου θα τα εμπιστεύεστε γιατί είναι λόγια Θεού. Για βάσο παράγαν, φοβερός λόγος, πρόσεξε, ελεημοσύνες και πίστες αποκαθέρονται αμαρτίε Κάτι καταλάβω Δυο πράγματα λέει ο Κύριος εδώ, δυο πράγματα χρειάζονται για να βοηθάει ο Κύριος να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και ειδικά αυτά τα δυο πράγματα θα τα θυμάστε όταν πεθαίνει κάποιος και ξέρεις ότι έφυγε αξιολογητό και ακοινόγητος. Αν θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του κάνε αυτά τα δύο που μας λέει εδώ. Τι. Ελεημοσύνες και πίστεση. Δηλαδή με την πίστη στο Θεό και με την ελεημοσύνη. Και επιτρέψτε μου να μείνω προπάντων στο πρώτο και στο δεύτερο και στο δεύτερο αλλά το πρώτο, το πρώτο ελεημοσύνες εκεί που ο διάλος σου βάζει τα βούργια στο τσέπι όταν ετοιμάζεσαι να πάει να κάνεις μια ελεημοσύνη θυμίσου ο Κύριος συγχωρεί μαρτίες; ποιες αμαρτίε. όχι εκείνες που κρύβεις από την εξομολόγηση εκείνες δεν τις συγχωρεί σου συγχωρεί όμως εκείνες που πολλές φορές τις ξεχνάς στην εξομολόγηση όταν λοιπόν δώσεις ελεημοσύνη στο φτωχό στη χείρα, στον ανάπηρο, στον ζητιάνο όταν δώσεις εκείνες οι αμαρτίες που ξέχασες και πόσες δεν ξεχνάμε στην εξομολόγηση. Εκείνες που ξέχασες, τη συγχωρεί ο κύριος. Επαναλαμβάνω όχι εκείνες που έκρυψες, εκείνες δεν συγχωρούνται. Για εκείνες τα πληρώσεις αφού τις έγρυψες με τη θερισή σου εκείνες όμως που πολλές φορές τις ξεχνούμε και δεν μπορούμε να μαζέψουμε το μυαλό μας να τη συγκρατήσουμε όλες εκείνες τις συγχωρεί ο Κύριος με, τι? με την ελεημοσύνη γιατί Γίνεται αυτό Έχει τόσο μεγάλη δύναμη η ελεημοσύνη Να συγχωρεί ακόμα και αμαρτίες Να κάνω εγώ η ελεημοσύνη Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του Μακαρίτη Γιατί πολύ ωφελεί την ψυχή Η ελεημοσύνη Και οι Άγιοι Πατέρες αυτό λένε για τους πεθαμένους καλά τα μνημόσυνα, καλές οικηδείες, καλά τα τρισάγια, καλά τα κόνιμα, καλά, καλά, καλά αναπροπάντονα Γιατί όμως διότι αγαπητοί μου αδερφοί Τι ζητάς από τον Θεό Τι του λες, Ιησού Χριστέ Τι του λες Πες το το yes. Ελεήσω Αυτό δεν Πως θα σε ελεήσει ο Κύριος Όταν και εσύ ελεήσεις τον άλλον Με την ελεημοσύνη Τι σημαίνει το ελεϊσόν με Κύριε δίξε μου αγάπη Λυπήσου με με Πως θα σε συγχωρήσει ο Κύριος και πως θα σε ελεήσει ο Κύριος Μόνον εφόσον και εσύ κάνεις το ίδιο στους άλλους Ειδικά με την ελεημοσύνη, που δείχνει πλέον με την ελεημοσύνη τι δείχνει, Αγάπη δείχνει σε εκείνου που δεν μπορούν να επιβιώσουν, σε εκείνου που είναι φτωχοί, σε εκείνου που είναι ανάπηροι, σε εκείνου που είναι εχείρε. Μα θα μου υπάρχουν και πολλοί που έρχονται, είναι επαγγελματίε, ψεύτε. Είναι και επικίνδυνοι. Τώρα πλέον οι φτωχοί πήραν όπλα, πήραν μαχαίρια, σκοτώνουν. Στο σπίτι σου μην τον βάζει. Ξέρεις ότι είναι το κάνει κατ' επάγγελμα αυτό που κάνει. Δώσ' του κάτι λίγο. Δώσ' του 50 λεπτά. Αλλά. Θα θυμάσαι και κάτι άλλο που λέει ο Αγώστολος Πάμπας διώκετε την ελεημοσύνη δηλαδή την ελεημοσύνη να την ψάχνεις ψάξε με τα μάτια σου να δεις πού υπάρχει στεναγός πού υπάρχει φτώχεια πού υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γάλα Πού θα υπάρξουν οικογένειε που αυτό που όταν θα, εσύ θα τρώσει την καλοπούλα, μεθαύριο αυτοί θα τρώνε μόνο χόρτα. Σκέψτε Και σα βεβαιώ ότι υπάρχουν τέτοιε οικογένειε. Ψάξτε να τι βρείτε. Εκεί όχι ένα, ένα ευρώ και δύο εκεί δώσ' στου 10, δώσ' στου 20 εκεί αξίζει και δεν θα πάρεις τίποτα εσύ θα πάρεις και το δώρο σου τώρα στη σύνταξή σου θα πάρεις διπλή σύνταξη και επομένω, κάτι θέλει και ο φτωχός και εκείνος πρέπει να ζήσει Δικαίωμα στη ζωή δεν έχει έχεις μόνο εσύ, δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι. Και σου είπα, αν θεωρείς ότι είναι επικίνδυνος, μην του ανοίξεις την πόρτα, έβγα στο μπαλκόνι, ρίχνω μισό ευρώ, τουλάχιστον ένα ευρώ, και άσπλα πήγαινε. Γιατί σας είπα, έχουν γίνει επικίνδυνοι. Ελεημοσύνες και πίστεση αποκαθέρονται αμαρτίες Τι σημαίνει αυτό Με την ελεημοσύνη και με την πίστη στο Θεό σου συγχωρούνται αμαρτίες Ποια πίστη Να έρθουμε τώρα στην πίστη Ποια πίστη, εμείς ξέρετε ποια πίστη έχουμε Έχουμε την πίστη των δαιμόνων Γιατί ξέρετε ο διάβολος πιστεύει, το ξέρετε αυτό, δεν είναι άπιστους ο διάβολος Ο διάβολος είναι πιστός Ο διάβολος είναι πιστός Πιστεύει στον Θεό Ξέρει το Θεό Ξέρει υπάρχει Θεός Δυστυχώς και εμείς αυτή την πίστη έχουμε Άμα ρωτήσεις κάποιον Και του πεις πιστεύεις Τι σου λέει Ε πιστεύω, υπάρχει Θεός Υπάρχει μια ώρα τη δύναμη Όμως αυτή η πίστη δεν σώζει όπως δεν πρόκειται να σωθεί ο διάβολος που έχει αυτή την πίστη έτσι δεν θα σωθούν και αυτοί που έχουν αυτή την πίστη μα ποια είναι εκείνη η πίστη που σώζει ποια είναι εκείνη η πίστη που καθαρίζει τις αμαρτίες μαζί με την ελεημοσύνη Σε ποια η πίστη να πιστέψει στον Θεόν όπως πιστεύει το παιδί στη μάνα του. Είδες το μικρό παιδί για κάνε να φύγει η μάνα από το σπίτι και να το αφήσει μόνο του. είδε κάτι σκουσμάρια που βάζει, κάτι κλάματα. Αυτή είναι η πίστη. Να έχεις την πίστη που έχει το παιδί στη μάνα του που δεν κάνει χωρίς τη μάνα του ούτε δευτερόλεπτο Η πίστη που σώζει πια είναι Να πιστεύεις όχι στην ύπαρξη του Θεού αλλά στη δύναμη του Θεού να πιστεύει τη δύναμη του Θεού και εκεί δυστυχώς δεν πιστεύει κανείς ας πω ένα απλό παράδειγμα πόσα παιδιά έχεις ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. γιατί όχι περισσότερα δεν βγαίνεις είσαι φτωχός και πού είναι η πίστη σου ποιος τα μεγαλώνει τα παιδιά ποιος το πιστεύεις ότι τα μεγαλώνει ο Κύριος το πιστεύεις ότι τα συντηρεί ο Θεός γιατί οι παλαιοί άκουγες και έξι και εφτά και οχτώ και δέκα και δώδεκα παιδιά και δεκαπέντε παιδιά θυμάμαι ερχόταν ένα στο σπίτι μας παλαιά ήμουν πολύ μικρός τότε είχε 21 παιδιά 21 παιδιά Νομίζετε ότι ήταν κανένας τραπεζίτης Νομίζετε ότι ήταν κανένας άνθρωπο που είχε τεράστιους μισθού. Όχι Απλά είχε τεράστια πίστη προς τον Θεό. Και ήξερε ότι ο Κύριος θα τα φυλάξει τα παιδιά. Ο Κύριος θα τους και του τα μεγάλωσε. Ο Κύριος μεγαλώνει τα παιδιά. Δεν τα μεγαλώνεις εσύ. Ούτε τα μεγαλώνει ο μισθός σου. Ούτε τα μεγαλώνει τα, τα λεφτά σου. Αυτή είναι η πίστη που σώσει. Η πίστη επαναλαμβάνω όχι στο ότι υπάρχει Θεός. Αυτή την πίστη σας επαναλαμβάνω την έχει ο σανταράς, Αλλά δεν θα σωθεί. Την πίστη δίξει τη δύναμη του Θεού. Ότι ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του να διορθώσει τα πράγματα μέσα στο σπίτι μου. Ξέρεις και πιστεύει, Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχτές, πριν από δυο-τρεις εβδομάδε. έρχεται συχνά ένα ζευγαράκι, νέα παιδιά και έτσι ομολογούνται. Μου είπα λοιπόν, ότι παλιά και οι δύο καπνίζανε ήταν χασίστια. Η κοπέλα κατάφερε να τα κόψει και τα τσιγάρα. Ο άντρα όμω είχε το τσιγάρο πλέον. Ήταν μανιώδης καπνίστη. Να τα πείτε στα παιδιά σα και στου μεγάλους, άμα ξέρετε ότι έχουν αυτό το, το, αυτό το πάθος Μανιώδης καπνιστής στο αγόριο Όταν λοιπόν μου το είπε στην εξομολόγηση, του λέω παιδί μου Αυτό πρέπει να το κόψεις Έρχονται μετά από μια βδομάδα και μου λέει το παιδί, θα σου πω παπούλη μια ιστορία Λέω ότι Την ώρα λέει που προχτές μου έλεγες να κόψω το τσιγάρο εγώ περίμενα πως και πως να βγω από την εξομολόγηση να πάω να καπνίσω. Είχα μια τρομερή επιθυμία να καπνίσω. Και όταν βγήκα βάζω το χέρι μου στην τσέπη να βγάλω τα τσιγάρα για να καπνίσω. Αλλά εκείνη την ώρα λέει μου ήρθε στη σκέψη ο λόγος που είπες. Και είπα μέσα μου Θεέ μου βοήθησε να το κόψω Και ενώ είχε μανία να καπνίσει περνάει από κάδο σκουπιδιών βγάζει το, τα, τα, τα, το πακέτο από το κράτο και το πετάει. Μου λέει μια εβδομάδα και τσιγάρο δεν έβαλα σωστό και όχι μια εβδομάδα τώρα πλέον είναι ένας μήνας κοντά και τσιγάρο δεν έβαλα σωστό το έπαψα μου ναι, τελείω. αυτή είναι η πίστη στο Θεό εκείνο που βλέπεις ότι με τη δύναμή σου δεν τα καταφέρνεις γιατί έτσι λένε οι καπνίστες δεν μπορώ δεν μπορεί. Αν στη δύναμη του Θεού θα μπορέσεις. Όπως έκανε αυτό το παλικάρι που πραγματικά έχουμε μεγάλη χαρά για αυτά τα δύο παιδιά που έρχονται και ελεημοσύνες και πίστεση αποκαθαίρονται αμαρτία και άκου παρακάτω τι λέει το δε φόβο Κυρίου εκλείνει πάσ από τα ακού γιατί πέφτουμε στην αμαρτία γιατί πας και και μετά γυρνάς και πάλι τα ίδια ξανακάγεις γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε δυστυχώς να με το διάολο. Πάμε δυστυχώς, εξομολογιόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε στο σπίτι και ένα πάλι από την αρχή. Γιατί τι συμβαίνει, γιατί. Ξέρεις γιατί, μας το δίνει εδώ απάντηση. Απάντηση. Δεν υπάρχει φόβος κυρίου μέσα μας Δεν, δεν υπολογίζουμε το Θεό Άμα υπολογίζεις το Θεό Άμα σεβόσουνα το Θεό Άμα φοβόσουνα το Θεό Άμα είχες αγάπη στο Θεό Δεν θα να Αγίες να μάθει Ξέρεις τι έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Ξέρεις τι έλεγαν. Καλύτερα να πεθάνω παρά να αμαρτήσω. Όταν του λογισμός που πήγαν προηγμένως να πει ένα ψέμα, να πέσει την κατάκριση. Έλεγαν οι Άγιοι του Θεού. Θεέ κόψε με καλύτερα παρά να πάω να κατακρίνω τον αδερφό μου. Εσύ είδε με τη χαρά το κάνεις. Όταν είναι να κουτσομπολέψουμε, να πιάσουμε τον άλλο στο στόμα μας, να τον τυγανίσουμε κυριολεκτικά, ήδη τη χαρά έτσι μέσα σου. Το απολαμβάνεις, το ευχαριστίασαι. Πρόσεχε! Γιατί αυτό δείχνει μησους δεν έχει αγάπη στον άλλο. Θες να γλιτώσεις από την αμαρτία Βάλε μέσα σου το φόβο του Θεού Θυμάστε τι σας είπα προηγμένου. προχτές Θυμάστε τι σας είπα Σας εύχομαι Θυμάστε τι σας ευχήθηκα Το ξεκάσετε. Το ξεχάσα Τι σας εύχομαι Κάθε μέρα να σκέφτεσαι τι Τη σκάλα. σκάλα Μπράβο Να ο φόβο του Κύριου άμα σκέφτεσαι τη σκάλα άμα σκέφτεσαι τους δαίμονες άμα σκέφτεσαι την κρίση του Θεού δεν έχεις όρεξη για αμαρτία μπράβο σας να το ναι, ναι, ναι, ναι. μπράβο να θυμάσαι τη σκάλα ναι. τα δαιμόνια που πάσα πάνω γιατί από εκεί δεν θα γλιτώσει καλής όλοι θα περάσουν από εκεί τη σκάλα Πώς θα γλιτώσει από την αμαρτία, Άμα σκέφτεσαι τη σκάλα, Άμα σκέφτεσαι τον Θεό, Άμα φοβήσει, Άμα εξαγάπησε τον Θεό, Δεν θέλετε τον πικράνει. Είδε όταν είναι δυο ερωτευμένοι, πραγματικά ερωτευμένοι και αγαπημένοι, είδε πόσε θυσίε κάνει ο ένας για τον άλλον. Εκείνα τι πόσε θυσίε δίνονται. Αν πράγματι υπάρχει αγάπη Ε λοιπόν και εσύ Αν πράγματι όπως λες αγαπά Το Θεό Αν υπάρχει αγάπη στο Θεό Θα γλιτώσει από την αμαρτία Η αγάπη σου προς τον Θεό Δεν θα σου επιτρέψει να αμαρτάνεις Οι Άγιοι Όλοι Άγιοι Επειδή είχαν αυτή την αγάπη στο Θεό μέσα τους, ενήγησαν την αμαρτία. Βέβαια, οι δεν ήσαν, γιατί είναι οι μικρές αμαρτίες που μας ταλαιπωρούν, Εκείνες που ούτως ή άλλως, δυστυχώς τις κάνουμε, δεν μπορούμε να τις κυνηγήσουμε. Αλλά τις μεγάλες αμαρτίες, εκείνες τις αμαρτίες που τις σκέφτεσαι που είπαμε προηγουμένως, πριν πάνε να την κάνει, οι Άγιοι δεν την έχουν. Και συνεχίζουν. Καρδίε δικαίων μελετώσει πίστης. με τόση πίστης τι κάνει ο δίκαιος, ο Άγιος Άνθρωπος ο Άγιος Άνθρωπος ξέρετε έχει μέσα του μία επιθυμία άνθρωπος όταν βλέπει τον άλλο να αμαρτάνει και να βρίσκεται στην άγνοια στην αδιαφορία και έγινε μέσα του. δεν αδιαφορεί είδες σε τι Είδε είδες τι όταν βλέπεις δυο να βρίζουν να βλαστιμάνε, τι λες μέσα σου εγώ το κάνω εκείνος το κάνει τι με νοιάζει μένα? Ο Άγιος Άνθρωπος δεν λέει έτσι όμως. Ο Άγιος Άνθρωπος ανησυχεί για την ψυχία εκείνου που αμαρτάει. Γιατί έχει αγάπη μέσα του. Τώρα που σας το λέω θυμάμαι ένα παράδειγμα που λέει διάβασα σε ένα βιβλίο ότι κάποτε λέγει εβάδιζε ένας γέροντας σε μια ερημική περιοχή, και εκεί, κάτω από ένα δέντρο, είδε έναν άντρα και μια γυναίκα που αμάρταναν. Και φύγε παραπέρα, και άρχισε να κλαίει. Και τα παιδιά αυτά ανησύχησαν. Τι έπαθε ο γέροντα, Σταμάτησαν να μαρτάνουν, βυθήκανε και πήγαν κοντά. Γέροντα τι έπαθες γιατί κλαίσαι η απάντηση για την αμαρτία σας κλαίω έτρεψες ποτέ για την αμαρτία του άλλου; παρακάλασες ποτέ τον Θεό να ελεήσει τον αμαρτωλό να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα πάθη του να ξεπεράσει τις αδυναμίες του αυτή είναι η αγάπη αδερφή όχι να βλέπεις τον άλλον να μαρτάνει και να χαίρεσε που βρίσκεται στην κόλαση να παρακαλάς τον Θεό πως να σωθεί ο άνθρωπος πως να φύγει από την κόλαση πως να βρει τη σωτηρία του. ο Μέγας Αντώνιος ξέρετε τι έκανε Μέγα σαν τούτο, ξυστήκανε. Παρακάλαγε τον Θεό να σώσει και τον διάβολο ακόμα. Έκανε προσευχή στον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, ούτε ο διάβολο την κόλαση. Δώσ' του μετάνια και κοινού. Τόση αγάπη είχε μέσα του. Πού είναι λοιπόν η δικιά σου η αγάπη. Γι' αυτό δεν γλιτώνουμε από τις αμαρτίες μας. Γιατί ούτε αγάπη έχεις και όταν έχεις μια καρδιά γεμάτη μίσος για τον άλλον και δεν υπάρχει ίχνος αγάπης, πώς θα τη βοηθήσει αυτή την καρδιά ο Κύριος να σωθεί, να βρει έλεος. Καρδί ευικέων μελετώσει πίστη. Τι κάνει ο Άγιος άνθρωπος, τι κάναν οι Άγιοι Πατέρες, διαβάζω στη ζωή τους και κλαίω αδελφοί μου, γιατί εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εκάθουν τον Άι στην εξομολόγηση μέχρι τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, το πρωί. Δεν πηγαίναν ούτε για ύπνο, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς που πήραν να εξομολογηθούν. Αυτό είναι αγάπη, να βλέπεις τον άλλον και να πονάει η καρδιά σου. Αγάπη είναι, αγάπη είναι, ξέρεις τι είναι, εκείνα, τι είναι, αγάπη, τι είναι αγάπη, εκείνο που θα ζητήσεις και εσύ από τον Θεό κάποια μέρα. Όταν θα πας στο βήμα του Χριστού, τι θα του ζητήσεις, θύμμα, ξέρεις, θα του ζητήσεις. Μήπως νομίζεις ότι θα είσαι Άγιος και θα σου δώσει έμπενο ο Θεός αυτό νομίζεις Μαύρη και άραχνη. ελεηνός και εγώ και εσύ απέναντι στο Θεό θα είμαστε τι θα του ζητήσεις θα πέσει στα γόνατα και θα του ζητήσεις Κύριε ελέησέ με ελέησέ με Κύριε Λυπήσουμε, Κύριε και ξέρεις τι θα σου πει ο Κύριος. Εσύ αγάπησες τους άλλους. Οτι έκανε έκανες εσύ, εκείνο θα κάνω και εγώ. Αγάπησες τον άλλο. Αγάπησες τον εχθρό σου. Αγάπησες σε αυτόν που σε πίκρανε. Αγάπησες σε αυτόν που σε πρόσβαλε. Αγάπησες σε αυτόν που σε ύβρισε. Τον αγάπησες Γιατί ο Κύριος θα σου πει και εμένα εσύ με ύβριζες Με τις πράξεις σου, με τις αμαρτίες σου Ιβρίζομαι τον Κύριο Και θες, ζητάς να σε συγχωρήσουν Εσύ αυτούς που σε ύβρισαν, του συγχώρησε, του αγάπησες Άμα λοιπόν του αγάπησε, αυτό θα είχε και εσύ από τον κύριο. Αυτό θέλει ο κύριο από εμά. Βλέπει λοιπόν η καρδιά του αγίου ανθρώπου, γιατί καίγεται η καρδιά του, Θεού, του ανθρώπου, του Θεού, Από αγάπη καίγεται. Βλέπει τον άλλον. Βλέπει τον άλλον και σπαρταράει η καρδιά του. Είχα μια γνωστή μου παλαιά και τώρα. Πολύ ευλογημένη γυναίκα. Και όταν έκανα 40 λίτρο, και όταν κάνω γιατί όπω ξέρετε, ακόμα και μέχρι τώρα κάνω το 40 λίτρο, πάντα το πάσχα έρχονταν και μου φέρνε ονόματα μια καταπιάκα μετά από πέντε μέρες άλλη μια κατακάπτου μετά από δέκα μέρες άλλη μια καλά ρε Μαρία της λέω για παίζουν τι τι, που τι είναι όλη του και εδώ μου έλεγε Άρωστη, βασανισμένη φτωχή ορφανά φυλακισμένοι μου λέει η δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να μαθαίνω τα ονοματά τους να γράφω και να σταφέρω να τα διαβάζεις στην προσκομίδη λέω κοίταξε αγάπη κοίταξε αγάπη Να προσεύχεται για ανθρώπου που δεν τους ξέρει. Έμαθε ότι κάποιο παιδάκι έχει καρκίνο. Πώς το λένε, έτσι, γράψε το ρωμάτι. Αν το πάμε στον παππούλια του διαβάζει. Ξέρετε πόσο την δέχεται ο Κύριος αυτή την αγάπη. Αυτό λοιπόν ζητάει ο στίχος αυτός που διαβάζουμε τώρα. Καρδία δικαίων, μελετός τη πίστης. Σκέφτονται οι καρδιές των δικαίων πώς θα βοηθήσουν, πώς θα αγαπήσουν, πώς θα φέρουν τον άλλον κοντά στην πίστη του Χριστού. Εκείνο που εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Οι Άγιοι το είχαν ω πρώτο μέλημά τους. Ω το πρώτο που τους ανησυχούσε ήταν πως θα φέρουμε τον άνθρωπο αυτό κοντά στον Κύριο. Και να τελειώσουμε. Στόμα δε ασεβών αποκρίνεται κακά. Έχετε συζητήσει. Ασφαλώ και έχετε συζητήσει. Υποθέτω ότι θα έχετε συζητήσει και με καλούς ανθρώπους και με κοσμικού ανθρώπου. Μακάρι να έχετε συζητήσει και με αγίου ανθρώπου. Γιατί εγώ αξιώθηκα να συζητήσω και με Αγίους ανθρώπου αξιώθηκα και τον πατέρα Παΐσιο να γνωρίσω και τον πατέρα Επιφάνιο να γνωρίσω και τον αίγνιστο πατυχητή μου για τον οποίο πέρυσι θυμάστε κάναμε την εκδήλωση αυτή που κάναμε θέλεις να σου πω τα συμπέρασματά μου το στόμα των Αγίων ανθρώπων των μνευματικών ανθρώπων δεν είχε να σου πει ποτέ περιδή Ποτέ... από τον κατηχητή μου ειδικά δεν άκουσα ποτέ μα ένα αστείο δεν άκουσα ποτέ... Και σας το λέω συνειδητά αυτό που σας λέω... Πως λες, έλα να πούμε ένα αστείο έλα να κάνουμε μια πλάκα να γελάσουμε... Δεν άκουσα ποτέ... Ο λόγος του Λόγος πνευματικός Ο λόγος του Λόγος Άγιος Τι λέει ο Χριστός Τι λέει η Αγία Γραφή Τι, λέει, τι λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας Τι λέει το Ιερό Πηδάλιο Εκείνο έχει να μας λέει πάντα Ούτε για πολιτική συζήτησε ποτέ Ούτε για το πόσο πήγε η ομάδα Ούτε ποδόσφαιρα Τίποτα τέτοια πράγματα Δεν υπήρχε το ίδιο και οι Άγιοι και ο πατήρ Επιφάνιος πολύ περισσότερο βέβαια από ο πατήρ Παΐσιος που αξιώθηκα όπως σας είπα να τον γνωρίσω από κοντά ένα ταπειλό καλογεράκι Άγιος μοσκομύριζε η αγιότητά του επάνω δεν είχε να σου πει ποτέ λόγο περιττό λόγο αθρό μόνο άγια λόγια, ωφέλιμα λόγια, πνευματικά λόγια Έχει συζητήσει τώρα με κοσμικού ανθρώπου. Με άσχετου ανθρώπου από την Εκκλησία, έχεις κουβεντιάσει. Έχει κουβεντιάσει με γυναίκε κοσμικέ. Έχει κουβεντιάσει με άντρε του καφενείου, με άντρες του δρόμου, του υπόκοσμου. Έχει κουβεντιάσει ποτέ. Εγώ έχω κουβεντιάσει. Και με τέτοιου έχω Θες πω τα λόγια τους ντροπή ντροπή λόγια βρώμη, λόγια ελεϊνά βλασκήμιες βρισκές, εσκορολογίες αστεία άπρεπα και ακατάλληλα αυτή είναι ένα στόμα δηλαδή βόθρος ένα στόμα από το οποίο βγαίνουν φίδια και σκορκοί. Τι λέει εδώ ο στίχος. <στοίχι> Ακριβώς αυτό. Ενώ ο δίκαιος όπως είπαμε ο Άγιος άνθρωπος κοιτάει να πει τον καλό λόγο για να φέρει τον άλλον τον άνθρωπο να τον φέρει στη μετάνοια να τον φέρει στον δρόμο του Θεού να τον καθοδηγήσει στη σωτηρία ο βρωμερός άνθρωπος ο αμαρτωλός ο ασεβής κοιτάει πως θα τον τραβήξει από την εκκλησία να τον διώξει εκείνο είναι το ενδιαφέρον του. και γι' αυτό ακριβώ λοιπόν, τον λόγο φυλάξω από τέτοιου ανθρώπους Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Φθύρου συνήθει χριστά ομιλίετα και λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι πολλές συνομιλίες, οι κακές συνομιλίες, δηλαδή οι κακές συνομιλίες, σου λέει η γειτόνιση να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, τι να πάνε να πούμε. Τι να πάνε να να σχολιάσω Τι δουλειά έχουμε εγώ με τέτοια πράγματα. Όχι κύριε Να τώρα που με τα δικά μας. Της μου. να το πούμε. Να διορθωθούμε θέλεις. Θα δεις θα σου πει δεν θέλω. Γιατί εμείς είμαστε καλοί. Εμείς είμαστε οι άγιοι. Οι άγιοι είναι οι καλοί. Κατάλαβες. Μακριά λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το στόμα τους βόθρο και δεν έχουν να κάνουν άλλη δουλειά παρά μόνο να κουτσοβολεύουν, να εσκρολογούν, να βομολογούν, να βλαστημούν, να ασχολούνται με πράγματα μηδαμινά, ασήματα. Για προσπάθησε αν βρετείς μέσα σε τέτοιους ανθρώπους να τους πεις παιδιά πήγατε για εξομολόγηση για πες τους το να δεις είσαι τρελή τι λέει αυτή είναι μορνή φεύγουμε φεύγουμε κατάλαβες αυτή είναι η πραγματικότητα. Να φύγουμε μακριά. Φυλάψου λοιπόν από τέτοιους ανθρώπους. Εάν πραγματικά θέλεις τη σωτηρία σου, θες να βρεθείς κοντά στον Θεό. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Να πάτε στο καλό και πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη θα τα ξαναπούμε.